και συρριχνωμένο δηλαέτη, η γερμανικό λάντερ. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι έρθανε. Και μιας φίλης χώρα, όπως είναι η Γερμανία.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 Ο είναι είναις πάρα πολύ συμπαθής άνδραμος. Αν τον πάρα πολύ συμπαθής. Ο φούχτελ, πάρα πολύ συμπαθής. mir gesagt, fuchtelos. Ich finde, das ist ein schöner Name für Arbeit. δεν να λέτε ανας ό εγώ μιλάω τον επόμενο ότι αυτά είναι video. Το δικότε έχουμε. Video. Απολίτος <Κυρια> Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί και αν εντάξει τα ρούχα σας. Εγώ είμαι έτοιμο τα ρούχα και εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε να με απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω. Σας απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι είναι σε κλεγμένη από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους. Επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν καρδιά για τη σήμενση. Stillen raume aus der der Grund hebt sich wie im Traume dein verliebter mund Wenn sich die späten Nebel dreht, der wird bei dir Laterne stehen mit dir. Παρακαλώ είναι στρατιώτες ξένοι με γραμμάτα και Παλιό καιρό ζούσε εδώ μια κοινότητα ανθρώπων. Γύρω από τι τρει μεριέ του οικισμού ήταν το μαύρο δάσο. Και από την τέταρτη η απέραντη στέπα. Για πολύ καιρό ο ήλιο έλαμπε και ο ουρανό ήταν γαλάζιος. Κι έτσι οι άνθρωποι ήταν γενναίοι και ευτυχισμένοι. Μα κάποια μέρα ήρθαν από τη στέπα άλλοι άνθρωποι. Πιο νέοι, πιο βάρβαροι, πιο δυνατοί. Και έδιωξαν του πρώτου βαθιά μέσα στο μαύρο δάσο. Έλλει του περικύκλωσαν και βάλτι και το σκοτάδι ήταν πυκνό. Άργησαν να πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον από τα κουνούπια και το μολυσμένο αέρα. Τότε γυναίκες και παιδιά αρχίσανε τους τρύνους και όλοι μαζί κάθισαν να σκεφτούν σαν τι θα κάνουν. Δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας. Ο ένας μπροστά πίσω, μα εκεί βρίσκονται τη δυνατή εχθροί Ο άλλος μπροστά, πέρα απ' τα μαύρα δάση, εκεί που τα μεγάλα δέντρα με τα πανίσχερα του. Αγκαλιάζονται και οι κούμπερ της γυμνές τους ρίζες βυθίζονται βαθιά στη λιπαρή τη λάσπη. Και το σκοτάδι πυκνό, και τα μεγάλα δέντρα, δέντρα πέτρινα, στεκόντουσαν βουβά και κίνητα μέσα στο μαύρο θάμπος, και πιο σφιχτά πλησίαζαν το ένα το άλλο τριγύρω στους ανθρώπους. Μα εκείνοι είχαν συνηθίσει την απλωσιά της στέπας, και πιο πολύ του στένευε το δάσος, Πάρε η χιλιά της κρεμάλλας στο λαιμό τους. Η ώρα χτύπησε, 11. Κι όμω κάποτε ήταν δυνατοί και θα μπορούσαν να νικήσουν. Μα τώρα, κάτω από τα πυκνά κλαδιά, χάθηκε η ψυχή και ίσως και το σώμα. Κι οι γέννησαν τη φρίκη. Κι μάνες κλαίγανε τους πεθαμένους. Κι οι ζωντανοί αλυσόδευτηκαν από, φο... από το φόβο. Λόγια δειλίας άρχισαν να ακούγονται μέσα στο βάσος. Κιά θελά τους και ήθελαν στους εχθρούς να πάνε γονατίζοντας και να τους προσφέρουν τη λευτεριά τους. Σύντροφοι. Δεν κοιλάει η πέτρα με τη σκέψη μόνο. Όποιο δεν κάνει τίποτε, δεν του συμβαίνει τίποτε. Γιατί να σπαταλιέται η δύναμή μας στον καημό. Πάμε στο δάσο και στο το κάνουμε ως πέρα. Σίγουρα θα έχει κάποιο τέλο. Όλα στον κόσμο έχουν ένα τέλος. Εμπρό λοιπόν. Οδήγησε μας, με μια φωνή, είπαν όλοι, και ξεκίνησαν. Σε κάθε βήμα ο βάλτο, άπλιστο σάπιο στόμα, καταβρόχτιζε ανθρώπου. Σαν φίδια απλωθήκανε παντού ρίζε και κάθε βήμα το πληγώνανε με αίμα. Περπάτησαν πολύ καιρό και όλο πύκνουνταν τα σκοτάδια. Κουράστηκαν και άρχισαν να γκρινιάζουν για τον Νταγκό και έλεγαν πως άδικα νέος και άπειρος τους έσυρε εδώ κάτω. Και ας είχαν όλοι τους συμφωνήσει. Για κάποτε στο δάσος μπόρα ξέσπασε. Τι το σκοτάδι πιο μαύρο και τις κόλασε στις νύχτες. Ο Νταγκό περπατούσε πάντα εμπρός. Και τα κλαδία των δέντρων κυκλώνανε. Και οι κεραυνείς τον Εφέρα. Όλο δυνάμες και πιο λίγες τους απόμενες. Μακίνος εκείνος περπατάει πάντα μπρος. Ένας αυτός και ζει για χίλιους. Τσάκισαν και έχασαν το θάρρο τους. Και ρίξαν το φταίξιμο στον τανκό. «Σας οδηγώ εγώ» μας είπες. «Σας οδήγησα. Μα εσείς σέρνεστε πιο πολύ στη λάσπη μπουσουλώντας, στα τέσσερα, σαν ζώα». Σκοτίνιασαν τα μάτια τους και φάνηκε μέσα σε αυτά η λάμψη του θανάτου. «Κοίτα τους» μονολόγησε. Πριν όλοι οι φίλοι, τώρα όλ και λάμψαν τα μάτια του σαν φάρη. Και βλέποντα το αυτό, σκέφτηκαν πω τρελάθηκε, Και πω γι' αυτό έτσι ζωηρά φλογίστηκε. Η μα... ε, φλογίστηκαν τα μάτια του, και φυλάχτηκαν. Και σαν κοπάδι λύκων, που θύρα μα μύρισε, μαζεύτηκαν. Γιατί περίμεναν πω αριχτεί πάνω του πρώτος... Και άργησε να στενεύει γύρω του κλείου Και αυτό κατάλαβε τη σκέψη του, και η σκέψη γέννησε στη φλογερή καρδιά του το παράπονο. Και όλο το δάσο άργιζε να ψέλνει το μαύρο, μαύρο πένθυνο τραγούδι του. Και ο κεραυνό βοντάει και η βροχή πέφτει στα μάτια. Κι αν δεν κάω εγώ, κι αν δεν καείς εσύ, πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια φως, φώναξε και απ' τη φροντί πιο δυνατά. Κι έσκυσε με τα χέρια του το στήθος του, κι έβγαλε από μέσα την καρδιά του και την κρατάει ψηλά, πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. Αλαμπάδιασε η καρδιά σαν ήλιος, και το σκοτάδι διαλύθηκε με στο φως, και οι άνθρωποι κατάπληκτη μαρμάρωσαν. Εμπρός χωνάζονταν γκυρίχνετε μπροστά. Στην πρώτη του θέση, ψηλά κρατώντας τη φλεγόμενη καρδιά του, που φώτιζε τη μέρα των ανθρώπων, και ακολούθησαν σαν μαγεμένοι. Το δάσος αντιβούσε έκπληκτο, με δουή του πνίγηκε στον ήχο των χρωμάτων. Και τώρα πέθαναν, παπέθαναν δίχως παράπονα και παρακάλια, έτρεχαν γρήγορα μπροστά με γενναιότητα, το φως του φάρου ακολουθώντας την καρδιά του. Και ο πάντα προχωρούσε μπροστά και φλόγα της καρδιάς του όλο φούδιο και φούνταν. Και τέλειωσε το δάσος, και έμεινε πίσω του σ και στα λιβάδια πέρα, στη μεγάλη στέπα, σαν ξεμήτησαν, λούσπτήκαν ξαφνικά από ηλιόφως λι... και καθαρό αέρα ξεπλυμμένο από την βροχή. Κέλαμψε ο ήλιος και πέρα το ποτάμι σαν φυδίσιο σώμα αντιφέκησε. Σουρούπονε. Κατά το λιόγερμα άρχισε να φαντάζει κόκκινο σαν αίμα το ποτάμι και κίνος χαμογέλασε περήφανα. Κι έγινε η ώρα δώδεκα, στο χώμα πέφτει και η μάνα γη προστάζει και λου εδώ τον πρόσεξε κανείς που έπεσε κάτω και μόνο η γυναίκα του καρδιά ακόμα άναβε. και ένας την πρόσεξε και φοβισμένος με το πόδι του την πάτησε. Και η φλογερή καρδιά του δανκό χάθηκε για πάνω. Μάξιν Γκόρκι, η φλογερή καρδιά του δανκό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 Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. όλη; όχι, γιατί μια περιοχή αντισταγεται μικρικό όρος των ελληνικαταστικών. Μια μικρή περιοχή περιπριγυρισμένη από τέσσερα αγομαϊκά σταδόφαλα. Σ' αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή αστέρι. Πλατεία Ραδιοκαλύψπταρα. Ακούτε ριχωμένο στο μικρόφωνο της πλατείας, πάπα το να γιοτι. Είσαι το της το πλατεία Radio.gr. Συντονίζεστε στο πλατεία και μόλις χαιρετήσαμε το γαναντικό χωριό της paxi -Germanica. Και το χαιρετήσαμε με τη φιωγέρια κερδιά του Ντανκό, ένα έργο του Maxime Gorky. Για τον Ντανκό, τον άνθρωπο ο οποίος βγήκε μπροστά για να σώσει την κοινότητα των ανθρώπων από το μαύρο δάσος, τους έσωσε από τη δουλεία τους, που τελικά ήταν ο εχθρό και τελικά πέθανε Αβοήθητος. Και κανένας από τους έσωσε τον Ντανκό δεν σκέφτηκαν να τον σώσουν. Αντιθέτως τον φοβηθήκαν και τον πατήσαν και τον προδώσαν δυο φορές. Μία μέσα στο βάσος όταν τον κατηγορήσαν ότι αυτός ευθύνεται βρεθήκαν εκεί μέσα και μία όταν πια τους έσωσε όπου μετατράπηκε σε λουλούδι στο χώμα και κάποιο σύντροφος του που το κατάλαβε ότι είναι ο τον πάτησε για να μην του κάνει κακό. <συσίλωνο> και αν το καλοσκεφτείτε, κάπως έτσι συμβαίνει πάντα στην ανθρώπινη ιστορία. Παρ' όλα αυτά, ο Νταγκό έκανε το χρέος του. <συσίλωνο> <σίου> hal... Από το κόμιο μέχρι το φελ πριν ολεύτη μέχρι το στέλνει του φαγί στον άρη περιόχη. <σίου> <σίου> Λοιπόν, ε, είχαμε 6 Δεκέμβρη, ε, την κυριακή που οποία μας πέρασε ήταν η επέτειος της βολοφονίας του Γρηγορόπουλου από τον αστυνομικό, η λέξη σε όσα θέλετε βάλτε Κορκονέα. Και στη μαύρευτη επέτειο είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να θυμηθούμε πώς αντιμετώπισαν τα ντόπια μέσα ενημέρωση. Τα κανάλια αυτά, τα κανάλια τα οποία στήριξαν όλο αυτό το έκτρομο τα τελευταία χρόνια και των μνημονίων και τα πάντα, ό,τι ζήσαμε, το οποίο λειτουργήσαν ω ιδεολογικό μανδύα ε, τη καταστροφή την οποία έζησε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είναι ευκαιρία να θυμηθούμε το πόσο ο σημερινό αυτό κατοχικό μηχανισμό προπαγάνδα έδινε άλοθη στη δολοφονία του Γρηγορόπουλου και στον δολοφόνο του Κορκονέα. Απολαύστε του! Κοσιόνι, Πορτοσάλτε, Παπαχελάς. Δεν ήταν μια περαία παιδιών η οποία πήγαν να παίξουν ένα extreme sport uh -huh. σε κάποιο λούνα πάρκ. Επαιτέθησαν σε εκπροσώπους του ελληνικού κράτους που είναι αστυνομικοί. Στον υπόλοιπο κόσμο αυτό θεωρείται ένα βαρύτατο έγκλημα. Εμείς τον εχόμαστε τα τελευταία 30 χρόνια να γίνεται σχεδόν κάθε βράδυ είτε στα εξάρχη είτε σε άλλες περιοχές χωρίς πραγματικά να ιδρώνει το αυτή και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε αυτή την υπόθεση πολύ πιο σοβαρά από ό,τι την έχουμε πάρει. Αυτή την πρώτη πτυχή δηλαδή, τον... αυτή την πρώτη σου τοποθέτηση, εγώ ένιωσα ότι δεν την άγγιξε καθόλου ο κ. Παυλόπουλος. Ο Άρη, και... λέει το, το καθεστώς, αυτό που ζούμε καθημερινά, τα εξάρχη, αυτό το κράτος εγκράτη, αυτό το καθεστώς βίας, δεν το άγγιξε. Εάν οι δύο φρουροί δεν επέστρεφαν και απλώς αποδέχονταν τον χλεβασμό τους, τον προπλακισμό τους, τον λεκτικό. Λοιπόν, Άρη, θα λέγαμε αφή, ένα αφή. ακόμη συμβάν, αλλά μου ρέει τελείως. Εντάξει, δεν πειράζει, τα παιδιά εκτονώθηκαν βραδιά Σαββάτ, του πάνε να πίνουν καμία μπύρα και μια μπυρίτσα μετά, ή τελείωσε το συμβάν. Μα ναι, δύο, αλλά... οι Συγχνώμη, ναι, δύο είναι οι επιλογές. Συγγνώμη, δύο είναι οι επιλογές. Ή οργανωμένα Γιατί... πας και λες ότι συλλαμβάνω αυτούς τους δίλακες εγκληματικότητα, τους παίρνω, τους πάω μέσα, τους εγ, ε, ανακρίνω, εμπάσχευτος τους επιβάλλω τις ποινές που πρέπει, ή τους αφήνω και λέω ακόμα ένα ωραίο Σαββαστικόβ Αυτά γεννήθηκα οι δασκάλοι μου Και προσπάθουσα να σε βάλεις στο κεφάλι μου Μου παν για σένα γονείς Μου πάνε συγγενείς Πόσο σου λέει ο γροφείος ο κανείς Και yeah. yeah. μου παν σε είδαν δειμένη στο άσπρο και το μπλε Να χθήνεις ένα μπαζάρις Και yeah. ο κόσμος μου τα πελιέ Σε είχαν πατρίδα Εγώ όμως δεν σε είδα yeah. Έχω δύο όμως τα παιδιά σου να σπάζονται στην κερκίδα yeah. Ναι, σε είδαν λέει κορίτσοι απ' τη διχλίδα Βουρήτ Μα εσύ ήσουν μέσα στο σάμινα Μου παν σε είδανε με μάστιγες στην πλάτη Γυρίζοντας από τη μακρόνη στο δωνα εστράτη Σε είδαν στην Ευρώπη να γυρεύεις κάτι Και κάνες να παιδιά οι πρόσφυγες για ένα κομμάτι Ήσου να λέει παναγιά αλλά και σκάρτη Σε να κλωτσά στο κεφάλι ερνό σαν τάρτη Καποιοι σε θέλουν όρθια, και άλλοι χάμου Η χώρα αυτή σκοτώθηκε ένα πρωί στο γράμμο Ναι, ναι, ναι Αυτή η πατρίδα που μου δείξαν, λέει πέθανε με τις γυναίκες του Ζανόκου όταν πέφτανε Αυτή η πατρίδα που μου δείξαν αυτοκτόνησε και στο υγκριό μου μια μέρα με πανχώνησε Για την πατρίδα μου λυπάμαι μα προδόθηκες και για τρία τα αργύρια στα πουτανα Κόψε τα ψευθικά τα λόγια, τα μεγάλα σου Μυρίζει αίμα κι είναι κόκκινο το γάλα σου Να με στην άποψη, να κρυάζεις, με χρειάζει, με κόλληση και παράδεισο σε είδα να κιέςαμε στη σκόνη και τις λάσπες, και τα παιδιά σου να χτυπάνε με τα Κάποιοι βαρχάδικοι στο Μόναχο για πάντα Και άλλοι στην αστόρια Ασπόρεια να μπλένεις πιάτα Σε ιδανά σε το ζώο μέσα στο πείραμα Κι εσύ χτυπήσαμε μίσο μέσα στο σύνταγμα Κι εσύ που τάλαμες φίλες μες στην τανάλια σου Και με χρειάζομαι ρανύχτα τα κανάλια σου Κι όλα τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα σου Μυρίζει αίμα και είναι κόκκινο το γάλα σου Σίδες στα μάτια ενός μπάτζου με το γνώσιμο Σε μια κορώνα στο βασιλικό οικόσιμο Μη μου μιλάς κινδυνεύες ελάστι θα φορέσω εκρηκτικά και θαύρω και του χλετά. Ναι, είμαι παιδί που γλίτωσα από το πεθωμάσο Σε πνεύμα να σε τρώνε, λιοντάρι από το πάνω, διάσωμα. Κύστερα, λόγχε που γκάρι χολί κι ανχώνει. Πατρίδα, τα παιδιά σου τα πούλησε, κι είσαι μόνη. Αυτή η πατρίδα που μου δείξα, λέει πέθανε. Με τι γυναίκε πιζάνε, όπου όταν πέφτανε. Αυτή η πατρίδα που μου δείξα, αυτοκτόνησε. Και στο εγκρήνο, μια μέρα με πανχόνισε. Για την πατρίδα μου λυπάμαι, Και για τρία ανταργύρια. Τα αναδόθηκες, κόψε τα ψευτικά τα λόγια τα μεγάλα σου Μυρίζει αίμα κι είναι κόκκινο το γαλάσου Η ημερολογία μηχνών, ημέρα 52. Μας μεταφέρουν και μπαίνουν στο τοίχημα. Σκοτεινιάζει. Μάλιστα σπεθαίνει από το είδωλό του αν Η ντροπή του κλείνει τα μάτια. Το κουκκόνι μάνο σου. Η αδερφή σου το χέρι που σου σφίγγει την καρδιά. Γιατί από αυτό δεν κρύβεσαι. Συγκιτάει από τον καθένα. Έχω δει τον πρώτο κόσμο να κλέει, να λυμοκτονεί και να πεθαίνει. Έχω δει τον δαίμονα να σπάει, τη γυναιόκολα σου, τα κρεβάτια του υδροχώρου. Και αυτή η όλη πέσα είναι στα ηδρομένα μαζί, Αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι που ακούσατε είναι το Πατρίδα. Από το μουσικό συγκρότημα Στίχημα και από το άλμπουμ το ημερολόγιο των μηχανών. Γιατί υπάρχουν δύο πατρίδε. Υπάρχει η πατρίδα των εξουσιαστών και η πατρίδα των εξουσιαζόμενων. Υπάρχει η πατρίδα των καταπιεστών και η πατρίδα των καταπιεζόμενων. Υπάρχει η πατρίδα του λαού και η πατρίδα των δυναστών αυτού του λαού. Ο καθένας τη μεταφράζει διαφορετικά. Πατρίδα την έλεγε ο Μεταξάς, Πατρίδα την έλεγε και ο Άρης Βελουχιώτης. Δύο διαφορετικές πατρίδες, δύο διαφορετικοί κόσμοι. <Κι> και για να επιστρέψουμε στη μέρα ε, της 6 η Δεκεμβρίου το 2008, διαβάζουμε ένα απόσπασμα από την τελευταία επιστολή του Λίκου Ρωμανού μέσα τη φυλακή. Για τη μέρα εκείνη. Θα διαβάσουμε μόνο το πόσο ακίνητο το οποίο διηγείται τη στιγμή δολοφονίας του Αλέξανδρου Γυγόλου. Το επόμενο καρέ σε αυτή την αφήγηση, είναι εκείνη η καταραμένη μέρα τη 6 Δεκεμβρίου, καθώ μου εγώ ο Αλέξανδρος και κάποια άλλα παιδιά στον πεζόδρομο της Μεσολογίου όπω κάναμε σχεδόν τη καθημερινή βάση. Μετά πολύ γιορτή ένα σύντροφο και μα πρότεινε να πάμε στη χαρά τουρύπη να περιμένουμε να περάσει κάποιο περιπολικό για να του πετάξουμε κάτι πέτρε που έχουμε μαζέψει. Όντω λοιπόν πήγαμε και περιμέναμε ενώ ο Αλέξανδρος καθόταν πιο πίσω. Μετά από λίγη ώρα πέρασε το περιπολικό με τον Κορκονέα και τον Σαραλιώτη. Χωρί να το ξέρω, το πλήρωμα του χρόνου είχε φτάσει για όλου μα. Ήταν η στιγμή που θα άλλαζε τα πάντα. Η κλεψίδρα τη ζωή γύρισε τη στιγμή που η Πέτρα έπεφτε πάνω στο περιπολικό του Κορκονέα. Στη συνέχεια, γυρίσαμε και καθίσαμε στο πεζοδρόμιο μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά ενώ Κορκονέα με τον Σαραλιώτη. Κάτισαν το περιπολικό, πέρασαν από το περιπολικό, από τη ζωοδόχη πηγή για να δούνε ποιοι του και εκεί ξαναπετάχτηκαν από εμά το περιπολικό κάποια μικροανδικήματα. Αφού λοιπόν είδαν την παρέα, πήγαν και πάρκαραν το περιπολικό στην δημιουργία του ΜΑΤ που φιλούσε τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και κατέβηκαν πεζοί στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Ζωοδόχου πηγή. Μόλι είδαμε του μπάτσου, σηκωθήκαμε για να φύγουμε καθώ πιστέψαμε. Ωτι μαζί με αυτού είχε έρθει και η δημιουργία των ΜΑΤ, όπω γίνεται συνήθω σε τέτοιε περιπτώσει. Εκείνη τη στιγμή οι δύο μπάτσε άρχιζαν να βρίζουν και τότε παρατηρήσαμε ότι είχαν έρθει μόνοι του χωρί κάποια υποστηρικτική αστυνομική δύναμη. Έτσι κάποιοι από εμά κοιμήθηκαν κινη... προ το μέρο του και ο Αλέξανδρος ο οποίο είχε πάει πιο μπροστά του, παίρνει ξανά την μπουκάλια μπύρα από αυτά που πίναμε. Μετά από δευτερόλεπτα, ο κορκονέα έβγαλε το όπλο του και ολοκλήρωσε τα σφαίρες, τη συγκεκριμένη παράθεση που έχει ξεκινήσει πριν λίγη ώρα. Μια σφαίρα στην καρδιά του Αλέξανδρου για να κλείσει ο κύκλος παντοδυναμίας της κρατικής μηχανής. Μια κιλίδα από αίμα στον πεζόδρομο της Μουσολογγίου για να ανοίξει ο κύκλος τη εξέγερσης που έκανε συντρίμμια την Άνωμη Τάξη και έσπηρε το χάο και την αναρχία σε όλε τι πόλεις της Ελλάδα. Επιλέξαμε να διαβάσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα ε, το οποίο περιγράφει τον τρόπο δολοφονίας του Αλέξανδρου Βορόπουλου και όχι ολόκληρη την ανακοίνωση παύλα προκήρυξη του Ρωμανού γιατί θέλαμε απλά να μεταφέρουμε το πως ένας πετροπόλεμος ε, μεταφράστηκε από τα τότε μέσα μαζικής ενημέρωση μην ξεχνάμε, τα ίδια μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία ε, δημιούργησαν ένα παρακρατικό σχεδόν μοντέλο σε αυτή τη χώρα, ολιγαρχικό μοντέλο σε αυτή τη χώρα, τα ίδια μέσα μαζική ενημέρωση, τα οποία αποτέλεσαν τον επικοινωνιακό, παύλα ιδεολογικό μανδύα τη καταστροφή τη χώρα από τα μνημόνια και τι πολιτικέ λιτότητα τα τελευταία χρόνια, τα ίδια ακριβώ μέσα ενημέρωση, τα οποία κουνούσαν τον δάχτυλο στον ελληνικό λαό, τρίτη μπέλη, φοροφυγά. Και ότι πρέπει να τιμωρηθεί γι' αυτό από κάποια τρόικα. Τα ίδια ακριβώ μέσα ενημέρωση ήταν εκείνα τα οποία παρουσίασαν το γεγονό αυτό ω μια σύγκρουση τη αστυνομία τότε με κάτι σαν τρομοκρατική οργάνωση. Ε... Αυτό. να μην ξεχνάμε ότι τη στιγμή το οποίο είχε πέσει νεκρό ένα 15χρονο παιδί η κύρια αυτή των οποίων τις φωνές ακούσατε η κυρία κοσιόνι ο κύριος Πορτοσάλτε ο κύριος Παπαχελάς από τον Σκάι δεν ήταν μόνο αυτοί ήταν κι άλλοι, ήταν από το Μέγκα, ήταν από τον Αντένα ήταν σχεδόν από όλα αυτά τα οποία ονομάζουμε συστημικά μέσα ενημέρωσης ήταν εκείνοι οι οποίοι μετέφρασαν τη δολοφονια ενο ενός 15χρονού παιδιού σε σύγκρουση, και ήταν οι οποίοι. Αυτό το οποίο σκέφτηκαν να αναδείξουν τη στιγμή εκείνη είναι, πώς να το πω, την κουλτούρα των εξαρχίων και πώς αυτή η κουλτούρα πρέπει να εκλείψει από το χάρτη. Καρφάκι δεν του κάκεκε για τη ζωή που χάθηκε. Αυτό για να κλείσουμε για τη... με τη μέρα εκείνη και επειδή δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να γίνει εκπομπή ανήμερα τη 6ης Και για να πάμε στα δικά μα, στα πολιτικά, στα βαριά πολιτικά, στα σοβαρά πολιτικά που συζητάει η κοινωνία και τα ίδια αυτά μέσα ενημέρωση, τα οποία τώρα σα. Παρουσιάσαμε για ακόμα μια φορά το ποιόν του. Στο τραπέζι, είναι ένα ποιόν το οποίο δεν αφαισβητείται. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο που τουλάχιστον σε μια μεγάλη κλίμακα λέξη πλειοψηφία που να μην έχει καταλάβει τι ρόλο βαράνε αυτή η τύποι ε, από πολλέ πλευρέ. Ε, να φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το οποίο αναδεικνύουν τώρα ω σοβαρό θέμα, το οποίο είναι κάτι σαν αντάρτικο, κάτι σαν αντάρτο πόλεμο, τον οποίο φαίνεται να κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με του δανειστέ. Σύμφωνα λοιπόν με την ιδεολογική προπαγάνδα αυτών των μέσων ενημέρωση που Υποτίθεται ότι είναι σε σύγκρουση με την κυβέρνηση Τσίπρα. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν μα λέει η κυβέρνηση Τσίπρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ότι είναι σε σύγκρουση με αυτά τα μέσα μαζική ενημέρωση. Θα δούμε μετά κατά πόσο είναι σε σύγκρουση, σύγκρουση με τα μέσα αυτά μαζική ενημέρωση και με τα ιδιωτικά ολιγαρχικά συμφέροντα που τα στηρίζουν. Του εφοπλιστέ, του εργολάβου, του εθνικού νταβατζίδε. Το σοβαρό θέμα λοιπόν των ημερών είναι αυτή η σφοδρή διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ με την Τρόικα, το κουαρτέτο για την ακρίβεια και αυτό το Αντάρτικο το οποίο ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου του. Δεν ήταν αυτό Είναι φανερό το ότι πλέον δεν έχουν αφήσει τίποτα ε, σε αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται ακόμα ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν αφήσει τίποτα που να μην το έχουν αντιγράψει από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ή και τι κυβερνήσει Παπαδήμου Πικραμένου, ο οποίο περάσε για σύντομα χρονικά διαστήματα από αυτή την πατρίδα, τη δυσυπόστατη πατρίδα, όπω είπαμε πριν. Φαίνεται λοιπόν πω δεν έχουν αφήσει τίποτα που να μην το έχουν αντιγράψει. Ένα από αυτά τα οποία δείχνουν, ε, και μάλιστα το έχουν φτάσει και σε άλλο επίπεδο, ε, να έχουν αντιγράψει από τι προηγούμενε κυβερνήσει, είναι αυτέ οι δίθεν ρήξει με την Τρόικα ή το κουαρτέτο σήμερα. Θυμάστε τον υπουργό που μα έβαλε στο μνημόνιο. Τον κύριο ήταν υπουργό οικονομικών του και μέσα Παπανδρέου, τον Τζανοθμάστερ, ω πρόσωπο, ω βούρη, ω φυσιογνωμία, ο κύριο αυτό ήταν αυτό ο οποίο υποτίθεται, αν θυμάμαι καλά, αυτό πρέπει να ήταν, έδειξε κάτι σφαίρε στον τοίχο τότε από τον εμφύλιο πόλεμο στην Τρόικα και του λέει ότι, αν επιμείνετε κι άλλο να πάρουμε αυτά τα μέτρα, θα μα οδηγήσετε πάλι εκεί πέρα. Ε, σε τέτοιο πλαίσιο φαίνεται, πώ γίνεται και σήμερα διαπραγμάτευση των ΣΥΡΙΖΑ με το κουαρτέτο. Κάτι ακόμα το οποίο αντέγραψαν από την επικοινωνιακή πολιτική των προηγούμενων είναι αυτό το παραμύθι, η μεγάλη παραμύθα, το οποίο μα πούλεγε ο Σαμαρά στου τελευταίου μήνε τη διακυβέρνησή του. Είναι οι μήνε του οποίου ο μνημονιακός Σαμαρά που είχε περάσει μια αντιμνημονιακή λαρά και κατανόησε τον λάθο του και ότι όλοι λάθη κάνουμε λίγο πριν τι εκλογέ, άρχισε και αυτό να αντιπολιτεύεται λίγο την Τρόικα για μικροπολιτικού λόγου. Ε, αν θυμάστε καλά, τότε ο Σαμαράς θα έδιωχνε το Διεθνέ Ταμείο. Έλεγε ο Σαμαρά ότι το πρόγραμμα θα συνεχίσει χωρί το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Το ίδιο ακριβώ ακούμε να λένε και σήμερα οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα το ίδιο ακούσαμε να λέει ο ίδιο ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και, και η ίδια η κυρία Χρυσόβελόνη. Ότι δήθεν το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο αυτή τη στιγμή είναι απλά τεχνικό σύμβουλο στο πρόγραμμα και ότι θα φύγει αργά ή γρήγορα ή είναι σε μια τροχιά εξόδου με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από αντίδραση. Τον έξω, η κυρία Γεροβασίλη το μάζεψε εν Δεν ξέρω αν περιμέναν στο ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα δεν περιμέναν μια, μια προστασία από το Γερμανικό Ιερατείο, σίγουρα δεν περιμέναν προστασία από το, το, το Διεθνές Βοσματικό Ταμείο. Yeah. Δεν ξέρω αν κάποιοι περιμέναν μια προστασία από την Κομισιόν, πάντως ο κύριο Μουσκοβισί βγήκε και μίλησε και είπε ότι το, το Διεθνές Ομοσματικό Ταμείο είναι παράγοντας αυτού του προγράμμα η παρέμβαση αυτή του κυρίου Μοσκοβησή ήταν που οδήγησε στην κολοτούμπα πιρουέτα από τις πολλέ του ΣΥΡΙΖΑ και της ίδιας της κυρίας Γεροβασίλη, άρα και του ίδιου του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι λέει, δεν θα φύγει λέει, λάθος καταλάβατε. Είστε χάχιες, χαχόλοι και βλάκες όλοι εσείς. Λάθο λάθος καταλάβατε, δεν είπαμε ότι θα διώξουμε το Διεθνές Βασματικό Ταμείο. Γύρισαν και είπανε, είπανε ότι εμείς δεν αλλάζουμε, εδώ γελάει ο κόσμος, εδώ πέφτουμε κάτω από τα γέλια, εμείς δεν αλλάζουμε και πάλι ο αίτημά μας είναι ότι το διεθνέ Βασματικό Ταμείο συνδυάζει κάποια πολιτική και κάπως έτσι ξαναγίνεται το κρέα ψάρε Λοιπόν η ίδια αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, η οποία δίθεν κάνει αντάρτικο αυτή τη στιγμή κατά το Ιθνό Ζογαστικό Ταμείο ε, Ας μην έχουμε καμία ψευδέστηση, ε, θα τα υπογράψει όλα και ό,τι μείνει το οποίο δεν θα το υπογράψει αυτή η κυβέρνηση είσαι είσαι για να διασώσει το πολιτικό τη κεφάλαιο και πάλι μην έχουμε καμία αμφιβολία Σε συμφωνία και πάλι με τους δανειστές, δηλαδή και ό,τι δεν υπογράψει αυτή η κυβέρνηση θα γίνει σε συμφωνία με τους δανιστές, όπως και ότι δεν πέρναγε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις γινόταν σε συμφωνία με τους δανειστές γίνεται μόνο και μόνο για να διασωθεί το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα μέχρι τη στιγμή που θα βρεθεί μια νέα κυβερνητική ή συγκυβερνητική πλατφόρμα η οποία θα συνεχίσει τη ημονιακή εξάρτηση της πατρίδας μας, της μας της δικιάς λοιπόν αυτή η αριστερή, η δεύτερη φορά αριστερή κυβέρνηση η οποία κάνει ένα νέο αντάρτικο κατά τον Δανιστό, ένα ακόμα νέο αντάρτικο μετά την προδοσία την οποία έκανε το Σεπτέμβρη, ε, η φυσιογνωμία της ως μόρφωμα, βαθιά αστικό μόρφωμα, ως δηλαδή ούτε, ούτε κανένα πορτονιστικό, ούτε ρεφορμιστικό σχήμα, ω ένα βαθιά αστικό σχήμα, βαθιά αντιδραστικό, το οποίο περνάει ίσω και πιο αντιδραστικά μέτρα από αυτά που περνάγαν οι γιατί είναι η αριστερά εκείνη την οποία μα έλεγε κάποτε ένα ξένο μεγαλοβιομηχανό, είναι η αριστερά εκείνη η οποία δεν είναι αριστερά, είναι η αριστερά εκείνη που την κρίσιμη στιγμή έχετε να βγάλει τα, πώ το λένε, το φίλε και η φωτιά, όπω το λένε, τα κάστανα φωτιά. Έχετε να βγάλει λοιπόν τα κάστανα από τη φωτιά, είναι η αριστερά εκείνη η οποία είναι ο πολυτιμότερο σύμμαχο τη δεξιά τη στιγμή που η η δεξιά δεν μπορεί να περάσει τα μέτρα που ιδεολογικά θα πέρναγε. Είναι η αριστερά εκείνη η οποία θα κολλήσει, θα εισοδέσει στους καναπέδες τον κόσμο για να μην κινητοποιηθεί. Είναι η αριστερά εκείνη του Πασόκ του 80, η δίθεν σοσιαλίζουσα, η οποία πήρε ένα λαϊκό εαμικό κίνημα και το μετέτρεψε σε ό,τι το μετέτρεψε. Με όσα ζήσαμε στη μεταπολίτευση. Και είναι η αριστερά εκείνη η οποία ε, μαζεύει κάνει πόγκρομ, εγγενιάζει τα πόγκρομ, οι μάσκες φύγανε, πέσανε από τα πρόσωπά τους τα πόγκρομ κατά των μεταναστών στην Ειδωμένη. Και μάλιστα συλλαμβάνοντας ε, δημοσιογράφους για να μην καλύψουν το θέμα. Η καταγγελία λοιπόν των δημοσιογράφων Θεσσαλονίκη που παρευρέθηκαν στην Ειδωμένη είναι το ότι οι καταστολής τους έδιωξαν και μάλιστα κάποιο του προσέγιαν, ε, μάλιστα με τη δικαιολογία του ότι του έχουν για δική του ασφάλεια για γίνει κάποια εξέγιαση. Τώρα αυτού που προσήγαν, γιατί του προσέγιαν, δεν, δεν βρέθηκε κάποια πυστική απάντηση, για να μην καλύψουν, ίσω είναι μόνη πιστική απάντηση, για να μην καλύψουν αυτό το πονγκρόμα κατά τον μεταναστών, το οποίο έγινε στην δεδομένη ένα πονγκρόμ ακροδεξιό, ένα πονγκρόμπο που θυμίζει δέντρια, ένα πονγρόμ που θυμίζει κι κύρια, ένα ποντό που το έχει δεκτή και πανούσε. Το εφαρμόζει και ο αντιστασιακός άλλοτε κυρίως Τόσκας. Και είναι η αριστερά εκείνη η οποία ανέχεται ε, χθες, χθες να πνίγεται ακόμα μία βάρκα στο Αιγαίο με ένα ακόμα παιδάκι. Η αριστερά εκείνη που έχει τα χέρια της βαμμένα με αίμα και ξέρει μόνο να κλαψουρίζει μέσα στο κοινοβούλιο για την ανθρωπιστική καταστροφή που γίνεται στο Αιγαίο, λες και το Αιγαίο δεν είναι μια ελληνική θάλασσα που η ίδια αυτή κυβέρνηση έχει την αρμοδιότητα, όχι την αρμοδιότητα, την υποχρέωσε να μην υπάρχει ούτε ένα θύμα. Ούτε ένα θύμα. Είτε είναι παιδάκι, είτε είναι ενήλικας. Είτε είναι γυναικόπαιδο, είτε είναι ενήλικας. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι αριστερά εκείνη η οποία γλύφεται, γλύφεται κανονικά με δικτάτορε όπως το δικτάτορα της Αιγύπτου ή όπως τον Νετανιάχου στο Ισραήλ, για τον οποίο Νετανιάχου, θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά για τον δικτάτορα της Αιγύπτου το μόνο που έχω να παταφέρω αυτή τη στιγμή είναι τη δήλωση του Υπουργού κυρίου Σταθάκη ο κύριος Σταθάκης μιλώντας στο επιχειρηματικό συνέδριο Ελλάδας-Αιγύπτου, από τους μεγάλους υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ και από τα κορυφαία στελέχη της ηγητικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Κύρος Σταθάκης δηλώνει μεταξύ άλλων στο επιχειρηματικό Ελλάδα Ελλάδας-Εγύπτου Η Ελλάδα αποτελεί τον κατεξοχήν πόλο σταθερότητας, ανάπτυξης και τουρισμού Η Αίγυπτος έχει εξασφαλίσει τη σταθερότητα αλλά και η Ελλάδα έχει σταθερότητα μέσα στην Ευρωζώνη και ξεκινάει ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο βασισμένο στη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης, στην εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού και πλήθος πλειονεκτημάτων. Η μόνη σταθερότητα και η μόνη ανάπτυξη την οποία ξεκινάει αυτή η Ελλάδα, αυτή η Ελλάδα τον ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αυτή η Ελλάδα του καμένου Τσίπρα, αυτή η Ελλάδα του κυρού Σταθάκη. Η μόνη ανάπτυξη και σταθερότητα που ξεκινάει είναι η σταθερή κερδοφορία των εργολαβικών εταιριών σε αυτό το τρίγωνο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ ή Ελλάδα-Κύπρος-Έγυπτος ή μάλλον είναι πολύ γοναθό το οποίο συμβαίνουν πλέον ευσόγειο, το μόνο το οποίο σταθερότητα το μόνο το οποίο θα παραμένει σταθερό και ανταλλάτευτο είναι τα κέρδη αυτών των εργολαβικών εταιρεών στην Αίγυπτο, για τα οποία υπέγραψαν συμφωνίε η αριστερή κυβέρνηση, είναι οι πετρελεάδε στη Σαόζ και στι διάφορε οικονομικέ ζώνε με το Ισραήλ, είναι αυτοί οι οποίοι εγγυώνται την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Πάντα με την θεωρία των ζωνών ασφάλεια. Sing to Αυτή είναι η Ελλάδα, η πατρίδα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ε, είναι η πατρίδα εκείνη η οποία σε με τον ΣΥΣΥ, υπογράφει συμφωνίες με τον ΣΥΣΥ και είναι αγκαζέ με τον δικτάτορα της Αιγύπτου. Είναι η ίδια Ελλάδα, η ίδια πατρίδα της ίδια κυβέρνησης η οποία κάνει χειραψίες, ...με την κυβέρνηση με Νετανιάχου, την κυβέρνηση σιωνιστών του Ισραήλ... ...και γράφει και εκεί συμφωνία. που λέει είπα παντζιλίκια στους ...και που ανέχεται τον κύριο Νετανιάχου στην συνάντηση την οποία είχε ο κύριος Τσίπρας στο Ισραήλ πρόσφατα... ...να μιλάει για ολοκληρωτική δημοκρατία και μάλιστα να φέρνει παράδειγμα και την κυβέρνηση Τσίπρα... ...στην Ευρώπη ως μοντέλο ολοκληρωτικής δημοκρατία. Τι είναι όμως τώρα αυτή η ολοκληρωτική δημοκρατία για την οποία έκανε λόγο Νετανιάχου στην πρόσφατη συνάντησή με τον Αλέξη Τσίπρα. Και γιατί ένα δολοφόνο στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις του Έλληνα πρωθυπουργού και ποια είναι η κορυδία του Αλέξη Τσίπρα στο λαό της Παλαιστίνας. Αυτό το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως ξετσιπωσιά εκτός συνόρων. Oh, και οι δηλώσεις μόνο συμμετικές. Δηλώσει όπως τονίσαμε την κάθετη αντίθεσή μας σε κάθε τρομοκρατική ενέργεια από τη μία αλλά και στη βία κατά μάχων από την άλλη. Σε συνάντησή του λοιπόν ο Έλληνα Πρωθυπουργός με τον Σιωνιστή Νετανιάχου εξισώνει την βία των κατεχόμενων του κατεχόμενου λαού της Παλαιστίνης, των κατεκτημένων με τη βία των κατακτητών. Τρομοκράτες οι αγωνιστές της εντιφάντα για τον αριστερό Αλέξη που κάποτε φόραγε την Παλαιστινιακή Μαντίλα όταν μάλλον δεν θεωρούσε τρομοκρα... τρομοκρατική... τρομοκρατικό κίνημα την εντιφάντα. Από την άλλη ο Ρετανιάχου πιάνει λόγω για την ανάγκη ύπαρξης μιας ολοκληρωτικής δημοκρατίας. Ενώ συγχαίρει τον Αλέξη Τσίπρα, ως σύμβολο των πρωθυπουργών εκείνων που κάνουν όχι αυτό που θέλει ο λαός, αλλά αυτό που χρειάζεται. Η ολοκληρωτική δημοκρατία τώρα. Ο όρος ολοκληρωτική δημοκρατία, Totalitarian Democracy, εισάγεται για πρώτη φορά το 1952 από τον Ισραηλινό ιστορικό Ταλμών για να περιγράψει το είδος αυτού της δημοκρατίας σε όσο εισαγωγικά θέλετε μπορείτε και αυτό να το βάλετε στο οποίο οι πολίτες έχουν περιορισμένο έως καθόλου δικαίωμα άσκησης ελέγχου στην κυβέρνηση που ψηφίζουν. Στο βιβλίο του «Οι αρχέ της ολοκληρωτικής δημοκρατίας», ο Ταλμόν ασκεί έντονη κριτική στην κλασική φιλελεύθερη δημοκρατία του δη ...και την άποψή του περί υποταγής της κυβέρνησης στο, στη Λαϊκή Βούληση. Σύμφωνα με τη θεωρία του Ισραηλινού Ιστορικού, του ψυχρού πολέμου... ...οι πολίτες πρέπει να υποτάσσονται στη μία και μόνη αλήθεια της κυβέρνηση ...που εκπροσωπεί το γενικό καλό είτε με την πειθό είτε όχι. Οι δε πολίτες που αναγνωρίζουν την απόλυτη κρατική αλήθεια... ...έχουν όχι μόνο την υποχρέωση να υπακούσουν σε αυτή, αλλά και την αποστολή να την μεταδώσουν στους συμπολίτες τους. Κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό δικαίωμα που δεν ακολουθάει αυτό το στόχο πρέπει να εξοδοθεί. Δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και χριστιανός και πολίτης, ισχυρίζεται ο Ταλμόν. Τώρα ένας ακόμα νεοτερισμός που χρησιμοποιεί ο Ταλμόν αντί της λέξης ολοκληρωτική είναι μεσιανική Δημοκρατία Λέει πράγματι από τη σκοπιά των μέσων του 20ου αιώνα η ιστορία των τελευταίων 150 χρόνων Μοιάζει με μια συστηματική προετοιμασία για την ολοκληρωτική σύγκρουση μεταξύ τυπικής φιλελεύθερης δημοκρατίας αφενός Και της ολοκληρωτικής Μεσσιανικής Δημοκρατίας από την άλλη στην παγκόσμια κρίση που σήμερα συνίσταται η ολοκληρωτική δημοκρατία, λέω ο Ταλμόν, δέχεται την αποκλειστική εδαφική κυριαρχία ως δικαιωμάτης. Η αποκλειστική εδαφική κυριαρχία είναι αυτό το οποίο ασκούν οι σιωλιστές στους Παλαιστινίου. Διατηρεί την πλήρη ισχύ της στην απαλωτρίωση γης και την πλήρη επιβολή, δηλαδή το δικαίωμα ελέγχου πάνω στους πάντες και τα πάντα. Η συντήρηση μιας τέτοια δύναμη, ελείψη πλήρους υποστήριξης των πολιτών Απαιτείται την ισχυρή καταστολή κάθε μειοψηφικού στοιχείου εκτό από αυτό που η κυβέρνηση σκοπίμω επιτρέπει ή οργανώνει. Αντίθετα, φιλελεύθεροι δημοκράτε, οι οποίοι βλέπουν την πολιτική δύναμη να ανέχεται από τα κάτω προ τα πάνω, απορρίπτουν καταρχήν την ιδέα του εξαναγκασμού στη διαμόρφωση τη πολιτική βούληση. Ακόμα και αν αυτό πλησιάζει στην ιδέα του ολοκληρωτισμού, δεν έχει σημασία. Υπάρχουν άλλωστε κράτη ολοκληρωτικά που πλησιάζουν στην κατάσταση τη πλειοψηφία. Οι πολίτες ενός ολοκληρωτικού δημοκρατικού κράτους, ακόμη και όταν γνωρίζουν την αληθινή αδυναμία τους, μπορούν να στηρίξουν την κυβέρνησή τους, όπως συνέβη με την αζιστική κυβέρνηση της Γερμανίας, κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτή είναι η ολοκληρωτική δημοκρατία του κράτους του Ισραήλ αυτή είναι η ολοκληρωτική δημοκρατία την οποία βλέπει διακρίνει ο Νετανιάχου ο δίκτάτορας Νετανιάχου ο τύρανος Νετανιάχου ο δολοφόνος Νετανιάχου ο Πρωθυπουργός του κράτους δολοφόνο Ισραήλ Νετανιάχου αυτό τον τύπο δημοκρατίας Εντός ο σοσογωγικών θέλετε, αυτήν την ολοκληρωτική δημοκρατία την διακρίνει δυστυχώς για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δηλώνοντας όπως είπαμε προηγουμένως ότι ο Τσίπρας είναι σύμβολο των πολιτικών αυτών που κάνουν αυτό που χρειάζεται και όχι αυτό που θέλει ο λαός. Η συνέχεια του άρθρου μπορείτε να διαβάσετε στη στήλη «Pax Germanica» υπό τον τίτλο «Η Ολοκληρωτική Δημοκρατία του Τσίπρα Νετανιάχου». Εκεί θα βρείτε αναλυτικά τι είναι η ολοκληρωτική δημοκρατία, τι σχέση έχει με την παγκοσμιοποίηση και κατά πόσο αποτελεί τσίπα ή κατά πόσο αποτελεί παράσημο για έναν πρωθυπουργό προερχόμενο τουλάχιστον από τα αριστερά με την ευρεία έννοια ακόμα και αυτή τη αριστερά που λέγαν προηγουμένως κατά πόσο αποτελεί παράσημο να το συγχαίρουν ως ε, θαυμαστή, ως ενστρούκτορα αυτής της ολοκληρωτικής δημοκρατίας. <Τι> Και από την Ελλάδα στην Αίγυπτο και από την Αίγυπτο στο Ισραήλ και από το Ισραήλ διασχίζουμε το Μεσόγειο, φτάνουμε στον Ατλαντικό ωκεανό και, και κάπου εκεί βλέπουμε την Αμερική. Τι λέγαμε πριν για την Ελλάδα, δύο πατρίδε. Δύο Ελλάδε. Άλλη Ελλάδα η δικιά μα και η Ελλάδα η δικιά μα. Άλλη Αμερική πάλι τη Βενεζουέλα και άλλη η Αμερική, Αμερική του Μπού, του Ομπάμα και του Κλίντον. Πάμε να γνωρίσουμε την Αμερική τη Βενεζουέλα. Αμερική του Ομπάμα λοιπόν και άλλη η Αμερική του Μαδούρο, και είναι γεγονός Η Μπολιβιανή Επανάσταση, η Ήτα της Μπολιβγαριανής επανάσταση είναι γεγονός ε, Η οικονομική ασφυξία η οποία επιβίθηκε στην κυβέρνηση Μαδούρο, Νίκησε τελικά το λόγο της Βενεζουέλας και έριξε την κυβέρνηση ε, του κινήματο για την Πέμπτη Δημοκρατία του Κουτσάβες μετά από διακυβέρνηση 17 χρόνων. <Τι> Στην Ελλάδα, δε, οι Φαίλη, οι Αγγόνιδες, οι κυρίες Σαντιβούλτεψε, που είχαν ανάγκη τη Βενεζουέλα στον Παμπούλα, μπορούν να είναι χαρούμενοι. Οι αγορές τους νικήσανε τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα. Στην Banks γερμανικα μπορείτε να βρείτε και το άρθρο ή τα της βουλιβαριανής δημοκρατίας. και okay, να μην ακούτε τον ήμινο της βουλιβαριανής επανάστασης της Βενεζουέλας. Στο διάγγελμά του, ο πρόεδρος Μαδουρο μεταξύ άλλων σημειώνει θα μπορούσε να πω πως σήμερα θρειάμβευσε ο οικονομικός πόλεμος. Θρειάμβευσε η στρατηγική εκείνη που παραβιάζει τη συλλογική προσπάθεια και ένα σχέδιο για τη χώρα. Θρειάμβευσε κάτω από αυτές τις συγκυρίες η κατάσταση των αναγκών που δημιουργήθηκε από μια πολιτική άδρειο καπιταλισμού, Από την απόκρυψη προϊόντων στην άνθρωση τη τιμής τους σαν έναν οικονομικό πόλεμο. Φωνάζοντας κόσμο, κόσμο, κόσμο, ακούστε μας, προσέθεσε ότι στην Βενεζουέλα κάνουν ένα βάρβαρο πόλεμο. Ενώ δεν ξέχασε να τονίσει, τι αντίστοιχε ανατροπέ κυβερνήσεων στη Χιλή, του Αλιέντε, στη Βραζιλία, του Γκουλάρδ και στη Γουατεμάλα, του Αρμπέντ. Στη δημοκρατία, στην Αμερική, μάλλον των άλλων. Τώρα, επειδή δηλαδή, κάποιοι θα πούν ότι η Δημοκρατία μίλησε. Ε, μερικά topics που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο μίλησε η δημοκρατία στη Βενεζουέλα. Μίλησε με έναν τρόπο που μάλλον παραδίασε τη δημοκρατία. Ε, οι ελλείψει στα τρόφιμα έφτασαν το 30% με εταιρείε όπω η Polar του Lorenzo Mendoza να επιβάλλουν αυξήσει στι τιμέ των προϊόντων και απειλώντα άδεια ράφια. Ο πληθωρισμό τη Βενεζουέλα εκτινάχθηκε με το νόμισμά τη των Μπολιβάρ να κατρακυλάει ω αποτέλεσμα τη πτώση τη τιμή του πετρελαίου. Πράγμα το οποίο επέβαλε η Σαουδική Αραβία ο σύμμαχο τη Αμερική. Η εντό πάλι πολλών εισαγωγικών πατριωτική αστική τάξη τη χώρα προχωρούσε σε τεράστια φυγή κεφαλαίων από τι τράπεζε, δημιουργώντα ένα πρόβλημα οικονομική ασυψία. Τα ζήσαμε κι εμεί εδώ. Ε... Και σε όλα αυτά μην ξεχάσουμε κινήματα όπω τα διάφορα κινήματα τη Κατσαρόλα, τι επαναστάσει των Μλουσίων που ξεπήραισαν στο Καράκα απαιτώντας άνοιγμα της οικονομίας, της δικοποίησης και απελευθέρωση της αγοράς. A a a salami, black from I sell my Άμα μπείτε στο άρθρο της Pax Germanica για την ήττα της πολιβαριανής δημοκρατίας, στις Steel γερμανικά Γερμανικας, στο platearadio.gr then... Θα διαβάσετε, ε, μεταξύ άλλων, ε, την επιχείρη... για την επιχείρηση ιερυχό που αίσθησε η CIA πέρυσι για να ανατρέψει με πραξικόπημα την κυβέρνηση Μαδούρο. Ε, Επίση θα διαβάσετε για το πείραμα της Γανιζουέλας, ε, για το Bolvarian σύνταγμα και για μια σκέψη για το ποια ίσως είναι η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα και στην υπόλοιπη Λατινική Αμερική. Το μόνο που θα σας διαβάσουμε από το συγκεκριμένο άρθρο είναι ένα κομμάτι του υπό το τίτλο «Το Πείραμα της Βενεζουέλλας», το οποίο αναδημοσιεύτηκε από παλιό άρθρο της Βενεζουέλα, το οποιο αναδημοσιεύθηκε απο Γερμάνικα με τίτλο «Γίναμε Βενεζουέλα», που γράφτηκε την εποχή κατά την οποία μα απειλούσαν πριν τι εκλογέ του Γενάρη ότι η Ελλάδα δεν θα έχει κολόχαρτο άμα βγει πολύ αριστερή όπω τα είδαμε πιο πριν, η κυβέρνηση Σίριζα, ότι η Ελλάδα θα γίνει η Βενεζουέλα, θα έχει κολόχαρτο ε, Ένα τμήμα αυτού του άρθρου που αποδεικνύει, που εμφανίζει μερικά συγκριτικά στοιχεία τη Βενεζουέλας του Τσάβε με την Βενεζουέλα προ Τσάβε, το έχω προσθέσει στο άρθρο για την ήττα τη βουλβαριανή δημοκρατία, και ένα πολύ μικρό κομμάτι θα το στο διαβάσω τώρα. Πριν την βουλβαριανή επανάσταση του Ούγκο Τσάβες, το 1998, ο λαό τη Βενεζουέλα ζει 5 Αμερικανοκίνητε δικτατορίε. Εμεί ζήσαμε δύο: Παπαδόπουλο και Ιωαννίδε. Ε, για τα πετρέλαια τη χώρα. Από τον Ρουάν Φυσέντε Γκόμες μέχρι τον Μάρκο Πέρε Χιμένες. Εκτό από τον δημόσιο πλούτο τη χώρα που ξεπουλιέται, οι δικτατορίε περνάνε σειρά αντιλαϊκών και αντεργατικών μέτρων. Την περίοδο των δικτατοριών τελειώνει το 1958 με το κοινωνικό συμβόλαιο Χριστιανοδημοκρατών Σοσιαλδημοκρατών. Ε, όπου γίνεται και εκείνα πάρτιση στην οικονομία, δεν το διαβάζουμε όλο για να μπείτε να το διαβάσετε, πάνω και κατευθείαν στη μεταπαναστατική περίοδο. Ο Τσάβε γίνεται σύμβολο μετά από δύο αποτυχημένε προσπάθειε του ίδιου και του επαναστατικού κινήματο να καταλάβει την εξουσία. Μετά την ειρηνική και δημοκρατική επανάσταση, ε, όπω ήταν το σύνθημα του κινήματο για την πέμπτη δημοκρατία, η Βενεζουέλα δίνει στον Τσάβε 56,2% και με ποσοστό 71,8% επικυρώνει μέσω δημοψηφίσματος το Μπουλβαριανό Σύνταγμα της συντακτική Συνέλευσης που εξασφάλισε για το λαό άμεση συμμετοχική δημοκρατία. Στα κοινωνικά θέματα, παιδεία, υγεία, σύντηση, στέγαση, γη, η εξουσία ασκείται από τις λαϊκές επιτροπές μέσα από τις αποστολέ Θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η δωρεάν υγεία και παιδεία ενδεικτικά ίδρυση του Δημόσιου Βολυβαριανού Πανεπιστημίου, ενώ έχουμε πτώση του αλφαβητισμού, ιδρύεται δημόσιο σούπερ μάρκετ, ενώ στα ιδιωτικά καταστήματα επιβάλλεται έλεγχο στι τιμέ των προϊόντων, κατοικοποιούνται 7 μεγάλε τράπεζε και συνειδρύουν την Banco Pinnectario, και ιδρύεται η δημόσια τηλεόραση TVTV ω απάντηση στην ολιγαρχία των τόπιων καναδαρχών, η οποία διοικείται από συνέλευση εργαζομένων. Η φτώχεια από το 85% πήγε στο 33 και σύμφωνα με άλλα στοιχεία, στο 21 και η απόλυτη φτώχεια το 40% στο 7,3% Η ανεργία είναι κοντά στο 7% Ο αναλφαβητισμό που ήταν καθεστός έχει σχεδόν εξαλειφθεί και η χώρα είναι η πέμπτη στον κόσμο σε ποσοστό φοιτητών Η παιδική θνησιμότητα μειώθηκε στο μισό και το 96% του πληθυσμού έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό Το 1998 υπήρχαν 18 γιατροί ανά 10.000 κατοίκους σήμερα υπάρχουν 58 ενώ μέσα σε 13 χρόνια κτίστηκαν τριπλά κλινικέ κλινικές από τις 40 χρόνια από τις προηγούμενες κυβερνήσει. Ε, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά την κοινωνική αλλαγή μετά την Πολιβαριανή Επανάσταση. Τα υπόλοιπα μπορείτε να διαβάσετε στη στήλη PAX Γερμάνικα στο πλατεία radio.gr. Τώρα ποια είναι η επόμενη μέρα της Βενεζουέλας. Σίγουρα η Βενεζουέλα δεν κατάφερε παρά το κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο πέτυχε δεν κατάφερε να προχωρήσει στο μετα... στον κοινωνικό μετασχηματισμό. Άφησε έναν ιδιωτικό τομέα να την απειλεί και την εκβιάζει όπω αναλύσαμε προηγουμένω. Ήταν εκτεθειμένοι στι αγορέ, εκτεθειμένοι στο πετρέλαιο, εκτεθειμένοι στου ντόπιου ολιγάρχε. Παρότι ο Τσάβε και στη συνέχεια ο Μαδούρο έδωσαν τη λευτεριά αυτού του λαού από τον εμπεραλισμό, δεν πρόλαβαν, δεν μπόρεσαν, δεν τόλμησαν, ο καθένα μπορεί να εκφράσει δική του άποψη, να κάνουν το επόμενο βήμα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Τσάβες έχασε. Η κυβέρνηση Μαδούρο έχασε. Ο Μαδούρο παραμένει πρόεδρος επειδή το σύστημα στη Βενεζουέλα έχει δια, προβλήματα διαφορετικές προεδρικές από ότι βουλευτικές εκλογές. Ποια είναι η επόμενη μέρα. Ίσως μόνο ο πατριωτικός πόλος, ο ταξικός πατριωτικός πόλος που προτάσει ο Μαδούρο. Το προτάσει και το κομμουνιστικό κόμμα Βενεζουέλας. ταξικό πόλος που θα προβάλλει τον πραγματικό σοσιαλισμό, όχι το, αυτό το οποίο κατέληξε σε σοσιαλδημοκρατία, άλλο τύπου βέβαια από την ευρωπαϊκή καθιστική σοσιαλδημοκρατία, ίσω είναι η μόνη λύση για το λαό τη Βενεζουέλα. Αν δεν είναι αργά. Όπω και να έχει, οι ντόπιοι προύχοντε τη Βενεζουέλα, τον τόπιο κεφάλαιο, το ξένο κεφάλαιο, οι αγορέ, η δεξιά στη Βενεζουέλα, η δεξιά σε κάθε γωνιά του πλανήτη, μπορούν να χαίρονται. Η Βενεζουέλα δείχνει να πέφτει. Τα βουνά, τη χάση του φεγγαριού, τη γαφή Η μεγάλη κοντά και στα σφοδηλιά. Σαν σήμερα στι 10 Δεκέμβρη, για να αλλάξουμε λίγο θέμα. Ε, το 1963 στη Στοκχόλμη απονέμετε το γραφείο Νόμπελ στον Γιώργο Σεφέρ. Κράτησα τη ζωή μου, σε και σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Κράτησα τη ζωή, μου. <Κράβισα> τη ζωή Να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω τη ε, διεθνιστική αντιπολεμική κίνηση και το δίκτυο το Ελευθερία Φαντέρα και προσωπικά το φίλο εδώ του κλατή Αρέντιο τον Νίκο Αργυρίου που κάνει εκπομπή κάθε Κυριακή στις 5 λεών εκπομπή καψιμή για την... Ε... Χρήση τνεμάτων του άρθρου μου Ολοκρατική Δημοκρατία Τσίπρα Νεκανιάχου στην ανακοίνωση που βγάλανε για το ταξίδι Τσίπρα στο Ισραήλ. Για εσύ τη ζωή μου Στο αριστερό σου και Υπότιτλοι να δώσουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Earth Open η οποία έκλεισε για δεύτερη φορά ε, κατεβάζοντας ε, αφού η κυβέρνηση Σύριζανελ κατέβασε τους εφεδρικούς πομπούς της από την Πάρνιφα Κλείνοντας να πούμε ότι σήμερα στις 7.30 ώρα το, το συνεργατικό ε, σινεμά της πλατείας γλυκών νερών ε, προβάλλει την ταινία Αποκάλυψη Τώρα, την αντιπολεμική ταινία του Φράνσης Κόπολ. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο παλαιό Δημαρχείο Γλυκών στην πλατεία γλυκών και αφού τελειώνει αυτό το ωραίο τραγούδι συνεργασίας Ελίκη ξεφέρει, ξεφέρει, ξεφέρει με Μίκη Θοδωράκη ε, κλείνουμε με το τραγούδι των Doors The End για την ταινία Αποκάλυψη Τώρα Εκτό και από μένα, μην ξεχάσετε αύριο στι 5 ώρα την ώρα του κίνηματο. Δεν πληρώνω ενίο μέτωπο. Την Κυριακή στι 5 ώρα το καψίμιο του δικτύου Ελευθέρων Φαντάρων Σπάθακο με τον Νίκο Αργυρίου και την Κυριακή στι 6, μάλλον μετά τι 6, την Εστία Νόμινη. Γεια σα from the end of our